Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους «Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας» Υπηρεσιακές στα μαστικοχώρια. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι ρήψει νερού από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Άμεση χρηματοδότηση ενό εκατομμυρίου ευρώ στην Ένωση Μαστικοπαραγωγών από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη ανακοίνωσε ο Υπουργός Βαγγέλη Αποστόλου που χθε επισκέφθηκε την πληγή σαν περιοχή. Την προσεχή εβδομάδα συνάντηση στο Υπουργείο με εκπροσώπους των μαστικοπαραγωγών για το θέμα των αποζημιώσεων. Χίος από την Εραγέω, Από προχτές μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών οι σεισμικές δονήσεις σε Άρτα, Πρέβεζα και Πάργα ξεπερνούν 40. Βάσο Γκόρου, ΕΡΤ ή Ιωαννίνων Με εμπλόκο αύριο στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον πύργο απαντούν οι αγρότες της Ηλίας στα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά και από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Για την ΕΡΤ Π με τη Δήμαρχο Καβάρα και τη Δανάκα συναντήθηκαν το πρωί οι απεργοί τη βιομηχανία κυκασμάτων ζητώντα συμπαράσταση στα αιτήματά του. Σα εξεζητά, Ερθ Καβάρα. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τη κυβέρνηση η κοινή υπουργική απόφαση για τι αποζημιώσει επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που υπέστησαν ζημιέ από πλημμύρε που έγιναν την 1η Δεκεμβρίου του 2013 σε περιοχέ του Δήμου Άργου Μικινών. Οι αποζημιώσει θα καταβληθούν άμεσα για την Ερτρή Πόλης Στάβος Ζουρμπαλάς. Σταθερή αλλά κρίσιμη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση της υγείας του επτάχρονου που χτυπήθηκε από ακυβέρνητο σκάφος το προηγούμενο Σάββατο σε παραλία της Ζακύνφου. Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Δυτικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Αθανασία Σταμοπολου, Ερτ Πάτρας. 34 περιστατικά πνιγμών σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Στράκη στη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Οι 14 θάνατοι οφείλονται σε καρδιολογικά προβλήματα. Ερτ Κομουτινή, Μαρία Νικολάου. Την κινητοποίηση του Δήμου Αγιά, του Λιμενικού και τη Αστυνομία προκάλεσαν τα αλλεπάλληλα κρούσματα θανατώσεων δεσποζόμενων ζώων στα παράλια του νομού Λάρισα. Μέσα σε 2-24 ώρα αναφέρθηκαν 14 περιστατικά. Ερτ Λάρισα, το δηλητηριώδες Λεοντόψαρο έκανε την εμφάνισή του στην Ανατολική Κρήτη προκαλώντας την ενεργοποίηση των αρμοδίων που προειδοποιούν επαγγελματίε και ρασιτέχνες αλληλής αλλά και το κοινό για τον κίνδυνο που διατρέχουν από τα αγκάθια του από την Έρθυρα Κλίου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Στη συγκρότηση Επιτροπή για Ενεργειακά Θέματα θα προχωρήσει με υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Αυτό αποφασίστηκε στη διάρκεια ευρεία σύσκεψη, παρουσία του Υπουργού Πάνο Κορλέτη, βουλευτών των Περιφερειακών Ενωτήτων Κοζάνη και Φρόνινα, του Περφυάκη και Δημάρχου τη περιοχή. Από την Αρτ Κοζάνη, Μάκη Νασιάδη. Απέσυρε τελικά ο Δήμαρχο Μεσίνη Γιώργο Τσόνη κατά την χθενοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύπου, το βάρο των αντιδράσεων ακόμα και από δημοτικού συμβούλου τη παράταξή του την εισήγησή του προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα για τη φιλοξενία προσφύγων στον δημοτικό χώρο της Μακαρίας. Ήδη ενημερώθηκε ο αρμόδιος υφυπουργό Δημήτρης Βίτσας. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Φορολογικέ και ασφαλιστικέ παραβάσει που αφορούν τη μία έκδοση αποδείξεων και σε αδίλωτου εργαζόμενου εντόπισαν σε 15 καταστήματα σε τουριστικέ περιοχέ τη Ζακίνθου κλιμάκια τη οικονομική αστυνομία. Για την ΕΠ τη Ζακίνθου Σάκη Νέκα. Έφοδο στου δόκι τη αστυνομία στο πανηγύρι τη Αγία Παρασκευή Σούρπη που έληξε άδοξα. Οι ράμπο ζητούσαν αποδείξεις και η αστυνομία μετρούσε τα δισιμπέλ. Μαρία Δημητρίου Ερτ στην ιστοσελίδα Premier Victoria του Πρωθυπουργού τη Πολιτεία τη Βικτόριας στην Αυστραλία αναρτήθηκε κείμενο που αναφέρεται στην πρωτοποριακή συνεργασία των υπηρεσιών τη Πολιτεία με το Πολυτεχνείο Κρίδη για την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων ελέγχου κυκλοφορία. Έτχαλνιον, Κατερίνα Πολύλου. Τις αρχέ Αυγούστου αναμένεται να γίνει η άριστη καραντίνα στο νομό Σερών που είχε μπει λόγω των κρουσμάτων τη Οζόδου Για την Έτ Σερών, Λεωνίδα Πρόσκληση εθελοντική συμμετοχή απίφθηνε ο Δήμο Καρδίτσας προς τους τοπικούς μουσικούς και καλλιτέχνες προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα μουσικό διήμερο με στόχο να ενισχυθεί το κοινωνικό παντοπολείο αλλά και η δανειστική φροντιστηριακή βιβλιοθήκη. Φρόσο Παύλου Καρδίτσα Δίκτυο τον περίπλου τη Λέσβου, τη Χίου και τη Σάμου αποφάσισε να κάνει ένα αθλητή, πρώην Βαλκανιονίκη στο Τρίαθλο, για να αναδείξει την προσπάθεια που κάνει το χαμόγελο του παιδιού να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ο Νίκο Αθανασόπουλο ξεκίνησε από τη Μυτιλίνη, συμβολικά από το άγαλμα τη Ελευθερία και με το κανό του θα κάνει τον περίπλου τη Λέσβου, πιάνοντας λιμάνι σε πλωμάρι, σίγρη, μόλιβο και ξανά Μυτιλίνη, από που θα αναχωρήσει για Χίο και ακολούθω τη Σάμου. Για την Ερτεγ